Για την ακροδεξιά γλυκά του Σαμαρά το ξέρουμε χρόνια. Θυμάσαι, η κουβέντα είχε γίνει έντονα και στην ΕΡΤ. Το κακό τη υπόθεση είναι ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι έξω ο κόσμο δεν αγχώνεται με τέτοια πράγματα. Σου λέει, εντάξει, μωρέ, τι, ε, και λίγο ψιλοχουντίτσα, έρτε βαριέσαι και τι έγινε. Μακριά από το κεφάλι μου να είναι και όπου θέλει α είναι. Αυτό είναι το πρόβλημά μα. Τι κάνουμε με του ηλίθιου που χθε ασχολούν τον περισσότερο με την Τζέτα Μακρυπούλια και όχι με το τι αποκαλύπτεται στο παρασκήνιο του παρακράτου του. Έλαβε αποστολή τι είπε αυτό ông... π.., ο Μαλτάκο στον Χατζηλικό Λαό. Και τι δεν είπε. Ότι έγινε αντικομμουνιστή λέει uh, γιατί ο Πρωθυπουργό δεν μπορεί να λέει αυτά και το είπε ο ίδιο για να πάρουν ψήφου από την ακροδεξιά. Κάπω έτσι. Τέλο πάντων ότι έρχονται εκλογέ και αυτό το είπα τώρα. Πέφτω και... από τα σύννεφα. Μα τέτοιε πρακτικέ, τέτοιε μεθόδου έχει το κόμμα που μα σώνει και μα βγάζει από το μνημόνιο και μα φέρνει την ανάκαμψη. Πρέπει να πούμε δύο πράγματα όμω. Ένα ότι ευτυχώ μα σώσαν από τον κομμουνισμό και δεν μα πήρε τα σπίτια μα. Και δεύτερο έχω μια απόρεια. Εκείνο ο Φαίλο ήταν και κύριο συνομιλητή Τι να ήταν ο φαίλος; Ο Φαΐλος να ήταν και αυτός είναι ο με τους φασίστες. Αποκλει... Ο φαίλος είναι ο συνομιλητής. Ο φαίλος δεν έχει κοινή γλώσσα καταρχήν. Αυτό, Αυτό λέω, δεν πιστεύω. Δεν Δεν υπάρχει περίπτωση. Πέρα, πέρα. Αυτό να δω ένα βιντεάκι με φαίλο πολύ θα το χαρώ. Και εγώ, μα την Πανέγε. Εξού, φίλο του, φίλου του πέρα. Ε, η έχει όρια, έτσι. Μην το, το παρακάνει Εντάξει, είπαμε να λέμε μαλακιά, να άνω, αλλά ό, έτσι. Τι είπε ότι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, τι είπε πάλι. Ε, ε, δε δε είπε διάφορα να... τέτοια που Είπε τέτοια. Ε, καλά, και εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Είπαμε να πει καμία. Είπαμε ο Πρωθυπουργό μήπως... δεν ήξερε μήπως... Δεν πάει να πει όποιος δεν ξέρει ότι είναι και ηλίθιος Ο Καραμαλής κυβένησε τόσα χρόνια χωρί να ξέρει Σιγά Άσαι μήπως... που αυτή η δικαιολογία περί ηλίθιότητας Δεν έπιασε ούτε με τον Γιώργο που τον βλέπει. Μή... Δεν μήπως έχει ακόμα Δηλαδή όποιοι συμπείσαν ότι ο Γιώργος είναι χαζός Είναι χειρότεροι Αποσταλείς εσείς ε ναι. Έλα ο μου ο Πατειρνός Είμαι ο, ο Γιώργ Θες. Μου λέει ο αδερφός μου, πες τα να το βάλεις τη, ε, την παρασκευή. Ποιο? Δεν σου έχω το μου, ναι. Μου το μπουζούκι σου. Ναι. Εμένα? Ναι, ναι, Θα το θυμόμουν, δεν μπορεί. Θα σου παίξω άλλο. Α, θα μου παίξεις κι άλλο, παίξε μου για την δική μέρα. <laughs> Τέτοια που έχουμε χρόνο να παίξουμε στα Ένα μπουζούκια. Ένα ψάλλω. Δράμα ενό πρωθυπουργού. Ωραία! Αυτό ήτανε? Ναι, ναι, ναι. Άρα, παιδί μου, μου έκανε σε τώρα δεν ξέρω τι θα απογίνω. Καλά, ρε, τι παρέε είναι αυτέ ο πρωθυπουργό σου, να πούμε. Μην... Ό,τι τι περίμενες, περίμενε, να κάνει παρέα με. Παρέε που τι έχει Μπαλτάκο, Βορίδη, Βενιζέλο, Άδωνη, είναι παρέε τώρα αυτέ. Πε κι άλλα, Φαήλο, Μουρούτης, γιατί. Φάει. Γιατί το έκοψε. έλατε, έλαντε, έλαντε, να πω και μια ματιά πριν να κλείσω. Άντε. <Άδωνις> Έλα μεσημεριάτικα. Αυτό, Αυτό είναι αηδία, δεν είναι βλακία. Έλα, ράσμο, καλά πλάτε, σε κυβέρνηση κάνετε. Ναι, όσο μπορούμε κι εμεί. Ναι, <Καινθω> το καλά να βάλουμε, εντάξει. Το... Θέλουμε πολιτική σταθερότητα. <Καινθω> Όχι τι, να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, <Καινθω> να συνομιλεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή. Το θέμα είναι ότι πρέπει έχει κάνει η Σύνω να πούμε, μάγκε είναι, φυλε. Μάγκε, αλλάνια, είναι καλά σου κάνει. Ποιο είναι μάγκε. Τι Α τώρα Α, που είναι. οι χρυσαφίτε του μαγειροσκόπησαν δεν έχουν κανυφόνου. Δεν είναι μαχεροβάτε, δεν χτυπάνε πακιστανού. Που... Δεν του παίρνω Μαχαιρο... και του εκμετάλλευουν να του κάνει τι δουλειέ του. Έχει, η γία ότι είναι κάποιο μαχυρογγατή. Καλέ όχι, από το μυαλό μου τα λέω. Ούτε Έχει χτυπάνε, πάει. ούτε σκοτώνε, ούτε, ούτε μαχαιρώνει πακιστανού για προπόνηση. Τίποτα, από τον μυαλό μου. Πρέπει να δικαστή λοιπόν, είναι απλά κατηγορούμε με το μερικότητα. Κάθε να γίνει το δείχνει βλέπουμε. Και τώρα και δεν μου το λέω από την Γιατί μου το κρύβεις που περίμενε το βιντεάκι για να πει τα καλά λόγια για τον Κασιδιάρη Πες από την αρχή, σε κατάλαβα Έπρεπε να σε καταλάβω από τη γυαλάδα στο κεφάλι σε Φυσικά είχα σκηνάσει, είμαι φυσικά είμαι αρβήλας και αυτά εννοείται Άντε, πιάσε και φιλίες με τον γιο του Παλτάκου Και για την παρασκευή αν παίζει το φασισμό τη Δημητριάδη, βάλει το τραγούδι Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον Καινούριο τα είχα κάτι να μα φέρει. Τη με στα δόντια, του το ξέρω. Θα μου την γελαστά στο χέρι. Ήθελα μια παραγγελία, γιατί πρώτο τον εκεί στη συνέντευξη στο και είπε ότι εγώ είμαι η Δάδα, κάτι τέτοιο. Το δαυλί, το δαυλί είναι. Το δαυλί, το δαυλί, το δαυλί. Λοιπόν, θέλω από τη μία αυτό και από την άλλη ένα βιντεάκι που παίζει εκεί με τον που λέει και τώρα οι ένα 70, αυτή η Και εσύ έχεις αδιατάραχτα Γιατί και οι δύο δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά Δαυλή αναμένη στο βωμό της πατρίδας μας Αυτό είμαστε Να φωτίσουν οι δάδες Να σχηματίσουν τον αρχαίο ελληνικό εμπλάνδρο. Στο βωμό της πατρίδας μας Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν Και χάνονται βαθιά στα περαζεμένα Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν Μα όχι και το μίσος του Δαυτιά, μόρας, Έλα va a ti acartada Betón. Fue para party moreus. Jackie Sexton. Λοιπόν, αν το pero qué era que και δεν το Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σα. Τουρκική πρεσβεία. Ε, ναι, καλό Τηλεφωνώ από το μέγαρο Μαξίμου από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Λέω ω οψευδέ, με τι κάνουμε. Ε, καλά. Τηλεφωνώ σχετικά με τα πέδιλα που έκανε εδώ ο κύριο Ερντογάν στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ναι. Τα πέδιλα είναι ελαττωματικά. Είναι ελαττωματικά. Ναι, δεν θέλω να πάρει έκταση στο θέμα, καταλαβαίνετε, αλλά δεν σα κρύβω τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση του Πρόεδρου για τα πέδηλα. Δεν ήθελε να παραπονεθεί στον ε, ίδιο τον κύριο Ερντογάν. Ναι. Και έτσι τηλεφωνώ εγώ, αλλά θα σας πω γιατί. Ήθελε ο πρόεδρος να δει αν του κάνουν τα πέδιλα πριν φύγει από την Τουρκία. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι τα δοκίμασε στο ξενοδοχείο. Ναι. Έβαλε τα πέδιλα στο διάδρομο του ξενοδοχείου και δεν μπορούσε να περπατήσει. Mm -hmm. Είχαμε κάποιο πρόβλημα. Έπεσε μία, έπεσε δύο, χτύπαγε για στου τύχου αριστερά δεξιά του διαδρόμου. Έσπασε ένα βάζο, έπεσε πάνω στην καθαρίστρα τίποτα. Τα πέδιλα δεν λειτουργούσαν με τίποτα. Έχουν πρόβλημα τα πέδιλα. Δεν μπορεί να περπατήσει με τίποτα. Ναι, ναι, βέβαια. Εντάξει, είναι συμβολικό το δρο. Καταλαβαίνω αλλά να λειτουργεί, ένα και χριστικό. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Τι θα γίνει, θα αντικατασταθούν. Ε, ε, να σα δώσω τι κυρία σύμβολο τίποτα. Α, ξέρει, είναι ειδική για τα πέδιλα. Είναι η πεύξη με το γραφείο Ωραία, παρακαλώ, περιμένω. Ναι. Περιμένω, περιμένω. Γνωρίζετε τα αγγλικά, βέβαια. Δεν okay. μιλάει ελληνικά, όχι. Okay. Καλημέρα. Good morning. This is Menejian Polot. How are you? Uh, you speak English? Unfortunately, I couldn't speak Greek. I'm so sorry. Okay, there is no problem. I speak uh, uh, English me. Ah, okay. great, great. Yes, okay. I call uh, from uh, Maximum Megaron, the Prime Minister's I know, Office, Mr. Papandreou uh, Jeffrey George. I know. The son And of what, Margaritas. Hold on. What is your I, position over there? What is your duty in the Maxima? I am the secretary of Mr. Petalotis, you know? Yes, I know him very well. I know him personally. Personally, he's my friend. Okay, your friend, he's my friend too, Mr. Petalotis. He's That's very great. good at company. And your name is? Lelos Observers. Leo Observer. I call about the pedila, uh -huh. the present, the pre the gift that Mr. Erdogan do to Mr. Papandreou. You Mr. Know. Erdogan gives present to Mr. Papandreou. Yes, a couple, Zevgari, of a pedila. Uh, okay you know yes I know the pedila and my prime minister my prophet was Mr. Papandreou were the pedila uh -huh. in the hotel and he tried to walk but he couldn't because the pedula have a problem in Erzurum in Turkey in Turkey the Galopula yes okay in Turkey, Turkey. so uh, there, if there is a problem can Eastera, take care kalalete, Eastera, there was a problem with the pedula I understand there was a problem in the pedula now you want to change the pedula yes of course You treat us. Mr. Erdogan, treat us. Correct. No, I, no, I yes, just yes. would like to say you that. You, Mr. Papandreou, wear the pedala in Ansarum. No, no. Okay. So was Mr. Druchas. Okay. The minister of uh, Exeterica. I know, I know Mr. Uh, you know, Mr. I know. is Mr. Druchas your friend too? No, I It's just my know friend. Him. I just he's also good at company. But I am afraid, for me, Mr. Huh? Erdogan, huh? the Cardassi. Kardashian, yes. Mr. Erdogan's Mr. Papandreou, yes. Yeah, they are Kardashians. Yes, I, I don't Kardashian. know why. Yeah, Cardassian. Maybe uh, he's uh, mad because Mr. Papandreou huh? uh, told him about the flights. Yes. Huh? Could you send us an email and yes. tell us the problem about the Of so course, I, can, I can So but... I can send it to the Prime Minister's office directly Let and me... ask them to change the pedala. Ah uh, great. Let me ask you. Na Is there a manual, manual in Tirivio? You know, some pages, some pages. So was the president of me to read the how to use the pedila. Okay, I we ask, we ask about it because the president, my president, uh, couldn't couldn't walk. He couldn't walk. Okay, just send us an email So I can find you a menu okay. To, to how, how to work it So I, I want to inform you Na σας enymeroszę Oti the next time Mr. Erdogan Can do gifts to my prime minister <laughs> Not so uh, multiple he, okay. he can do to him Some uh, easy uh, gifts Okay, okay, okay. I, tell, I tell Mr. Erdogan Not to give uh, such one... difficult presents To Mr. Papandriou <laughs> ne, it was difficult. Something more Okay Of course, for the next not, time Not simple, just I mean more easy to use Just to know, easy to use <laughs> Επειδή έχουμε πλήξει του αντικομουνιστέ, και επειδή χάσει και όλου του και αύριο αφιερωμένο στα να λίγο οι Βάλε μου να φίλε την παρασκεύει πάλι αυτό το fake comments κουμμουνίστοιες που έκανες. Αυτό το... η μία που λέει θέλετε σφάξιμο και η άλλη που λέει αν δεν είσαι άνθρωπο, δεν είσαι κουμμουνιστοίς και κάτι τέτοια καλησπέρα τους όλοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον φιλοοδηγό που λέει ότι είναι άνθρωπος αλλά δεν είναι αριστερός. Θέλω να πω ότι άνθρωπος είσαι μόνο όταν είσαι αριστερός. Δηλαδή μόνη η ιδεολογία που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, που ενδιαφέρεται και το σεβασμό στον άνθρωπο, που θα καταπολεμήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, είναι η αριστερή ιδεολογία. Περισσός live. Γιατί εσύ τι παθαίνει. Πώ? Εσύ τι παθαίνει. Εγώ σπηράκια μόνο, αλλά του ηλικιωμένου σκέφτομαι. Θέλω σου πω κάτι. Ναι. Να μείνει άνεργο, έτσι και να πα να ψοφίσει κιόλα. Ναι, ναι, πε μου. Όχι, τερεισό, βέβαια. Αλήμα. Δηλαδή, το να έχει ανθρωπιά πρεσβεύει μια στάση και μια πολιτική ιδεολογία. Δεν μπορεί Μείνετε να είναι μια ιδεολογία για πολιτική. 902 ξανά στα ραδιοφωνά σα. Ναι, ναι. Τώρα με δουλεύει. Σοβαρά τα λε τώρα αυτά. Τι πλάκα? Και να σε πάρε τότε με ένα μαγνητόφωνο για να, να σε βγάλω δημοσίω. Όχι, γιατί θα δραπώ νομίζετε. Αυτό θέλω να πω τι μπορεί να πιστεύω ο άνθρωπος για νομίζει ότι έχει μέσα ότι άλλη να πραγματικά για ένα καλύτερο κόσμο για, αυτόν, για τα παιδιά του, για τον ίδιο, για τη του όλα αυτά. Αλέκα. Πώ ξανά έτσι η φωνή σου. ήταν τα κουμούνια. <συκλώδη> <συκλώδη> Όχι, θέλετε. Έχω πρόταση. Yeah. Έχει ακούσει τη διαφήμιση αυτή που λέει Ένα μπροβάτακι, δύο μπροβάτακι. Το ένα βάζει, ξέρω εγώ, αυτού του Παπανδρέου εκεί που φωνάζανε στην Αλεξανδρού Πολιτή, το Γιώργος Παπανδρέου. Ναι. Yeah. Και στο δύο. Στο τρία βάζει Μαρία Σπυράκη, ξέρω εγώ, Μεγκατσάνελ κτλ. Και μετά βάζει τρία μπροβάτακια και ένα Σταύρο και βάζει Σταύρο το δωράκι, ρε φιλέ. <ΣΣΣ> <ΣΣ> ένα μπροβάτακι. Ο, ο Παπανδρέου! Δύο προβατάκια. Χαίρομαι! Πρώτα που πήγε το Πασό Και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματό μα, είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Τρία προβατάκια. Δεν θέλουμε η Νέα Δημοκρατία να φτάσει στο 5%. Δεν θέλουμε η Νέα Δημοκρατία να έχει την τύχη του Πασόκ. Τρία προβατάκια γινόταυρο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ο φασισμό δεν έρχεται από μέρο. Πουλούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω Και την περισχένει ό,τι την ξέρει Λοιπόν θέλω, θυμάσαι ένα μπάτσο ρε που σε πάρει Τον όμιλο φίλων αστυνομίας Μπράβο μπράβο αυτό αυτό θέλω Και μετά που το έχεις κάνει με τον Πανούσι Τι είχα κάνει Και έλεγες για την πλατεία εξ αρχείων θα φέρνει μια φούδα με μάτσο Θέλω να ρωτήσω ο Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση ποιο είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου. Από τηλεφωνητέ. Από τον όμιλο φίλων αστυνομία. Από τον όμιλο φίλων αστυνομία. Ναι, ναι. Έχει φίλου η αστυνομία. Ποιον. Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλου του αστυνομικού και, και κάθονται εκεί παρέα και λένε ρε, ρε, Είδε εγώ που έκανα. Ρε, κοίτα, ρε, Εγώ Και λένε μετά. Και λένε αυτά με τους φίλους τους. Ε, πώς μιλάτε έτσι, το όνομά σας. Μπότσι. Πώς. Μπότσι. Φώτις. Μπότσι, Μπότσι. Πώς. Μπότσι. Μπότσι. Ναι, πώς λέμε καμπότσι με τι; και χωρίς κά. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο. Με μένα, παρακαλώ, είμαι υπεύθυνο. Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίε από την παρέα εκείνη τη αστυνομία με τους φίλους. Ρε, ρε, εγώ θα το φάω λάχανο ρε, το βλέπεις, ρε. Το βλέπεις. Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε. ρε. Θέλω να σα ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί. Όχι, ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μα τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τι κλίσει, τι είμαστε καθάρματα. Μια χαρά άνθρωποι. Ρε, βγάλτε κουκούλα, ρε, Γνωστε, άγνωστε, ρε. ρε, δημοκρατία, ρε. Θα σε φάμε! Μάλιστα Ναι Άλλο τίποτα έχετε να μας πείτε Ρε Ρε να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί Δεν θέλω να τους βλέπω σου λέω Τι Πακιστανός Φάτε τον Βουρ Παταγκάζι ρε με το ξαρά μουρούνια, μουρούνια, διο -διο. <ορμάτε πάντα στο ψητό> και έτσι από την επόμενη άνοιξη Η πλατεία εξ αρχείων θα γίνει ζωολογικός κήπος Θα υπάρχουν οι κλούβες με τους μπάτσους Και άλλα ζώα που θα φέρουν απ' έξω και θα φέρουν αυτοί Θα βάλει δηλαδή δίπλα από την κλούβα με τους μπάτσους Μια κλούβα με γουρούνια και μια με δολοφόνους Για να δει επιτέλους ο κόσμος ότι είναι άλλο ο μπάτσος, Είναι άλλο το γουρούνι και είναι άλλο ο δολοφόνος